It's <laughs> Σύλλητο φίλος μας από την μάρουσα. Καλημέρα, Γιάννη. Σε δρόμο στον Χόρμης παρουσιάζουν μαζικά έτσι Τόσα χρόνια. <Ρι> και ε, ε, ε, του ε, πώ θα το μαζέψουν, θα μου πεις, είναι φυσμένοι, είναι φυσμένοι. Τώρα. και του το έβαλε εκεί μέσα πες στο Αλέξη να κάνεις εντύπωση, να το πάρει τα σόβρακα Αλέξη, τα σόβρακα τα οποία δεν είναι χιασμένα πια, Yeah. <laughs> και με εξαρτησίες χώρα χώρας τα τελευταία τουλάχιστον να πούμε τα χρόνια Σήμερα ξεκινάει με βούλε και υπογραφέ η παράδοση, η κανονική παράδοση τη χώρα. Ψηφοφορία έχουν στο χειροτροφείο για νομοσχέδια που παραδείγουν ολοκληρωτικά την εθνική κυριαρχία τη Ελλάδα στη αυτοκρατορία τη ΕΕ. Αν συμφωνείτε που την λίγο σήμερα τον από Παρά, από το ελληνικό εθνικό σχέδιο, είναι παρασυντημένο να και χθες, το παξ που σας έβαλα και στον τοίχο. Το αν διαφωνείτε κάπου, κάπου, τα σχόλια και τα email, εδώ είναι διαθέσιμο να μας φιλώσετε την διαφωνία σας. Σε παρά λοιπόν, κυρία μου και κυρία, Thank you. Thank yeah. I'm out of these blocks. Σήμερα το πρωί του γάμουρο, ο γαμουράρε. Και δεν που πέσουν Τα καλύτερα του τόξα του you Ya que Thank <laughs> you. Κυρία, κυρία μου, η κυρία μου, ό χαρολιάκος, μαζί, ακαλιά τα βεγάτων. Όλοι για την Ελλάδα, για μότο. Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα you're going to be able to Κύριε και κύριε μου, βλέπετε, καθημερινά ότι η ολοκλήρωση του μαζί τη αντισυντητική φόρμα στι ΕΕ βαδίζει, βαδίζει κανονικά προ το τέλο, προ το, το τέλο, προ την πραγματοποίησή τη. Προσέξτε τι δήλωσε ξεκάθαρα ο Σούλτ. Ο Σούλτ δήλωσε υπέρ μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση διότι από εδώ και στο εξής. ¿Qué te rica. I'm going to get the pin Μεταξύ. για να καταλάβουμε τώρα επίσης, ας τι Προσέξτε τώρα ο Ιού, ο Αμερικάνος πάει στον για να με συναντηθεί προσέξτε με σορίμπλε. και στο Παρίσι, να με το Μολάδη, just να διαδεχτεί προς όλοι τους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τα στίληνα to <laughs> κράτη-μέλη και όχι οι τράπεζες που επενδύσαμε υπό υπόλοιπος υπόλοιπος υπόλοιπος υπό, υπό, υπό, Get one up. και τα όνεισε και του Κομματιού του λαού που δεν τα και βαλαμάνει. Προσέξτε τώρα αυτή την αντίφαση αυτή την αντίφαση πραγματικά κάποιος θα ήθελα να μου στήγει ένα καταλάβω. είναι αυτή η Μέχρι να esto en και η αυτοκτονία όλα τα βάνατη να Όλα τα βάνατη να Αυτή είναι η δυστυχία. Λοιπόν, με το ο οποίο άμα δεν είναι είναι δεν μπορεί να or within a Wow. <laughs> Θα έρθει μια μια you sure.